Μαγιό, μαγιά, πολλά μαγιό, μαγιά και με μαγιά. Τα ζάρια χάνονται, κάνω τα ζάρια, η φωνή μου κάνει τα ζάρια, το τάβλι ανοίγει, τα πουλιά στείνονται. στείνονται. δυο, άσο τρία, άσο τέσσερα, άσο πέντε, άσο έξι, διπλές δυά... δύο, άσο δύο τρία, δύο τέσσερα, δύο πέντε, δύο έξι, 3Rs, 2 3 3R4, r τέσσερα 3 τέσσερα 4, <συσχερή> 4 1 4, 2 Οκ, 4, <συσχερή> 4, 4, 4, 4, 4, 4 3 4 5, 4, 6, 4, 3, 4, 5 4, 6, Πεντάρες, πέντε τέσσερα, πέντε ένα, 5-1, δύο, 3 έξι, 6, 6, 6 άρε, 6 2 6-3, 6, 3, 6, 4, 6 5. Άσο, Το παιχνίδι τελειώνει με πλάτη, δεν δε δε το καταλαβαίνω, κοιτάζω εσένα.